Και σύντομα, μάλιστα, σε τρίτο μνημόνιο. Σα no! trovo το Quando prendo posto, non Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα, μάλιστα, σε τρίτο μνημόνιο. Λίγα είναι, λίγα είναι τα τρία μνημόνια γιατί έχουμε ξεκινήσει από το 10 εψίμου τότε χρεοκοπήσαμε και τότε η κρίση πήγε σε μια άλλη τροχιά. Έχουμε 2015. Τα τρία μνημόνια είναι λίγα. Πρέπει να το παραδεχθούμε να ευχαριστήσουμε θεσμού τρόπου ή Ευρώπη δανιστέ, συνεργάτε, αλληλέγυου, τι ελληνικέ κυβερνήσει, τι ξένες κυβερνήσει, για τα τρία μνημόνια μόνο. Διότι έτσι όπω εξελίσονται τα πράγματα και όπω τρέχουν οι ρυθμοί, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ο ελληνικός λαός και περισσότερα μνημόνια. Όμως θα μείνουμε σε αυτό το τρίτο που είναι και της αριστερά. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Μπράβο! Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας. τελούστριο <Το> <Το> Δωμένε πάση Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η βουλή πρόκειται να ψηφίσει νέο Επιτέλου αλήθεια. Τουλάχιστον να εκτιμήσουμε την αλήθεια. Γιατί μέχρι τώρα τι πράξει δεν τι εκτιμούμε γιατί δεν έχουμε δει κάτι καλό για τον ελληνικό λαό από τι κυβερνήσει. Όμω τουλάχιστον εδώ εκτιμούμε την αλήθεια το συγκεκριμένο απόσπασμα ηχητικό είναι από την συνεδρίαση της Βουλής προχθές την Παρασκευή που έγινε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο για να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την έλευση πολύ σύντομα μάλιστα μες τον Ιούνιο φανταζόμαστε αν όχι μες το καλοκαίρι οι αρχές φθινοπόρου Του Τρίτου Μνημονίου. Μα έχει λείψει εδώ που τα λέμε ένα μνημόνιο. Έχουμε τα δύο προηγούμενα. Το δεύτερο, νομίζω, ψηφίστηκε πριν 1,5-2 χρόνια πριν. Έχει περάσει πολλή χρόνο από τότε. Μα λείπουν τα μνημόνια και βεβαίω τα πρόθεσμα που περνούσαμε τόσο ωραία με αυτά. Ο Πρωθυπουργό όχι μόνο ενημέρωσε το Κοινοβούλιο, όπω ακούσαμε, πολύ αναλυτικά και πολύ καθαρά προ τιμή του, γιατί ένα αριστερό δεν μπορεί να λέει ποτέ ψέματα. Το επιβεβαίωσε αυτό. Όχι μόνο ενημέρωσε για την έλευση του Τρίτου Αλλά και για τι στρατηγικέ επιδιώξει τη κυβέρνηση, οι οποίε στον αριθμό είναι έξι. Κυρίε και κύριοι βλευτές, θα ήθελα κλείνοντα να συνοψίσω την στρατηγική επιδίωξη τη ελληνική κυβέρνηση στι ενεξελίξει διαπραγματεύσει. Πρώτον, θα συνεχιστεί το θέατρο σκιών τη τελευταία πενταετία που επιδίνωσε τι προοπτικέ εξόδου τη χώρα από την κρίση. Μπράβο!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 εξοδοντικά μέτρα στους χαμηλού συνταξιούχους και στη μέση ελληνική οικογένεια Σανό. Σε ευχαριστώ Βανίγιο Απομοίωση των συντάξεων και του πραγματικού μισθού Και τα έξι. Τα ακούσαμε. Είναι στρατηγικέ επιδιώξει όπω ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό. Το ένα καλύτερο από το άλλο, κάπω έτσι, όχι με τέτοια σαφήνεια. Τα ανακοίνωναν και οι προηγούμενοι Πρωθυπουργοί. Και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει, που είναι ένα καλό επίπεδο για Ευρωπαϊκό λαό και για Ευρωπαϊκή χώρα. Ε, όμως δεν έχει λογαριάσει ο Πρωθυπουργός τις αντιδράσεις των βουλευτών δεν εννοώ των δικών του είναι δεδομένο μάλλον, δεν πρόκειται να γίνει κάτι πολλές φωνές και όταν ακούμε πολλές φωνές έχουμε μάθει, μπορεί να μας διαψεύσουν ότι ε, ο κουρνιαχτό αυτός δεν έχει κανένα απολύτως αντίκρισμα ε, έχουμε όμως αντιδράσεις από βουλευτές συνεργαζόμενης κοινοβουλευτική ομάδα, όπως είναι ο Κώστας Ζουράρης από τους ανέλ. Εγώ έχω μια αρρώστια, τη βλέψη εδώ, που λέγεται για να μην σας μπερθέψω, λέγεται <laughs> είναι, είναι υπέροχη λέξη είναι <laughs> τηλεαγγιεκτασία <laughs> Λοιπόν, για να σας το φέρω εγώ στα καθημάς, τι κάνουν αυτοί οι συμμορήτες, οι χρηματοσυμμορήτες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια, μια ψολεκτασία μια βορβορώδη ψολεκτασία εις του ελληνικού λόγου αυτό είναι, και θα τους τη εμεί. <laughs> Τους τη δείξουμε εμείς <σταλίσεις> Πότε θα βγει η χώρα από το μνημόνιο Κύριε Πρωθυπουργέ Ρωτούσε και ξαναρωτούσε, Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι αυτό που έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο μεταξύ άλλων και τώρα έχει μια αγωνία για το πότε θα βγει η χώρα και μετράει τα δευτερόλεπτα αντίστροφα. Ακούσαμε το Ζουράρι τι ακριβώ πρόκειται να κάνουμε όλοι εμεί με το Γιούρια και με τα υπόλοιπα προ του ξένου που κάνουν αυτά που κάνουν. Υπάρχει ισχυρή αντίδραση και αντίσταση, το καταλαβαίνει ο καθένα και έρχεται από του Ανέλ. Γι' αυτό δώσαν κι άλλων ένα νησί, για να γίνει ακόμη μια βάση του θανάτου στο Αιγαίο, την Κάρπαθο. Θα έρθουμε σε αυτό Στην συνέχεια μίλησε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή όπως λένε όλοι του Αντώνης Σαμαρά, θα ακούσουμε τώρα μίλησε κάποια στιγμή για την ανεργία, πώς την παρέλαβε και πώς την παρέδωσε και μάλιστα σχεδόν πανηγύρισε για τα ποσοστά μείωσης, θα ακούσετε πιο ακριβώς το ποσοστό μείωση, της ανεργία. Όταν εγώ κύριε Τσίπρα ανέλαβα πρωθυπουργός η ανεργία ήταν 25,4% Όταν παρέδωσα ήταν 25,3% Ήταν λιγότεροι οι άνεργοι από εκείνοι που ξεκινήσαμε ο Αυτούς παραδώσαμε Ήταν λιγότεροι οι άνεργοι Πότε θα βγει η χώρα από το μνημόνιο κύριε Πρωθυπουργέ Προκρατήσει η ρεκπηράντα όξι Πουσίτζι όρδινι πιτζί και τα πουντής Η ανεργία ήταν 25,4%. Όταν παρέδωσα ήταν 25,3%. Μπράβο! Μα τέτοια πτώση. Πανηγυρίζουν οι άνεργοι. Χορεύουν από 25,4% να το πάσει 25,3% σε δύο χρόνια. Πανηγύριζε κιόλας. Ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να το πει. Νομίζω χειροκρότησαν κάτι λίγη από κάτω. Και αυτό το ποσοστό Η διαφορά, το 0,01, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το πολύ κομβικό θέμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Θα ακούσουμε τώρα τον προς, γκρεμό και, προς γκρεμός και πίσω ρέμα από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Η πρόταση, Γιουγκέρ, οδηγεί σε κοινωνική γενοκτονία, Μπράβο εθνική εκαθάριση, Μπράβο! εκαθάριση λαού. Μπράβο! Η δε δική μας πρόταση μας φαίνει πολύ μακριά Από το δικό μα πρόγραμμα, η, η δε δική μα πρόταση μας φέρνει πολύ μακριά από το δικό μα πρόγραμμα. Μπράβο. Το ένα είναι γενοκτονία, το άλλο είναι πολύ μακριά από το δικό μα πρόγραμμα. Δεν είναι γενοκτονία, γενοκτονία είναι η πρόταση Γιούγκερ. Όμω υπάρχει κάποιο που. Τρέχει στο εξωτερικό για να μειώσει τον πόνο, όπω είπε ο ίδιο. Και να ξέρετε και κάτι. Είμαι ήδη σε επαφή και με ξένου ηγέτε και με Ευρωπαίου αξιωματούχου. Για να μειωθεί ο πόνο που φέρνει αυτή η συμφωνία. Για να μειωθεί ο πόνο που φέρνει αυτή η συμφωνία. Ρίξε μου μια σπαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε, Γιατί συγκινήθηκα, Μαπ. Εγώ αγωνίζομαι για την ακούψη του ιδιωτικού τομέα. Του επιχειρηματία του εργαζόμενο, το αυτοπασχολούμενο του αγρότη. Και οι τέσσερις κατηγορίες έχουν αθυμούνται τα καλύτερα από τη διακυβέρνηση. Σάμα τρέχει στην Ευρώπη για να απαλλήσει τον πόνο. Τώρα το κάνει όταν ο ίδιος δημιουργούσε όχι απλά πάνω. η φράση δεν έτρεχε τότε στην Ευρώπη. Έτρεχε για το ακριβώς αντίστοιχο για να δημιουργεί όλο και περισσότερο πόνο, αλλά τώρα τρέχει πριν το δημιουργεί ή πρόκειται να τον δημιουργήσει με κάποιο τρόπο. Ο άλλο τρέχει για να τον απαλύνει προκαταβολικά. Και λέει εδώ η ακροάτριά μα, η Μάροι Άνεργη, όπω υπογράφει, καιρό τώρα μα ακούει, Διαστρεβλώνεται τα λόγια του Πρωθυπουργού εν Μπράβο σα, λίγη ντροπή δεν βλάπτει, καλημέρα σα. Μα εμεί αυτό το κάνουμε 20 χρόνια τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μα, να διαστρεβλώνουμε τα λόγια των Πρωθυπουργών, ανεξαρτήτως τι είναι ο καθένα. Γιατί σοκάρεστε τώρα το τελευταίο τετράμινο, και αυτό το σοκ το νιώθω, όταν τα παραδιαστρεβλώναμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε πεντάλεπτο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια δικαιολογημένο όλο αυτό που συμβαίνει. Ξεσπάτε πάντα στον καθρέφτη. Κατανοητό. Μα αρέσει κιόλα. Το καταλαβαίνουμε. Το θέλουμε. Το διαβάζουμε. Μπορείτε και στον Αποστόλη στο 218-200 να το κάνετε και με μεγαλύτερη ένταση. Τουλάχιστον κάποιο να ξεσπάσει κάπου. κι αφού έτυχε να είμαστε εμεί κι εσεί, α το κάνουμε τουλάχιστον με όλη την μεγαλοπρέπεια Η αλήθεια και η υπευθυνότητα. Είναι δύο λέξει. Η μία είναι η αλήθεια και η άλλη η Ταυτόχρονα. Είναι και αυτά τα δύο που χαρακτηρίζουν την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια, γιατί εμείς έχουμε δύο πυλώνες στην πολιτική μας, την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Έχουμε πει, ναι αυτό πληρώνουμε, μη γελάτε. Εμείς έχουμε δύο πυλώνες στην πολιτική μας, την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Εμεί έχουμε δύο πυλώνες στην πολιτική μας, την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Αυτά τα είπε ο Ευάγγελος Μενιζέλος, νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Προχτές, χτες ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την Προεδρία του Πασόκ. Μαύρη μέρα, έτσι και έτσι μαύρε είναι μέρα, αλλά αυτό ήταν νομίζω η σταγόνα που ξεχύλισε Το ποτήρι στι δύσκολε στιγμές που περνάει ο τόπο, είχαμε κάποιου ηγέτε, κάποιε σταθερέ, κάποιου πυλώνε, όχι την αλήθεια και την υπευθυνότητα, τον Βανιζέλο, τον Σαμαρά, τον Άδωνη, κάποιου δημοσιογράφου να στηρίζουν, κάποιου επιχειρηματίε επίση. Δεν πρέπει να κλονίζεται ο ένα από όλου αυτού του πυλώνε, γιατί δεν είναι και πολύ γερό το κτίριο, δεν θέλει πολύ για να καταρρεύσει και να τρέχουμε μετά όλοι μαζί χάνοντα αυτού του πυλώνε. Εδώ είναι η λινοφρένεια πάντω, 2 200 με όλα αυτά που συμβαίνουν και ακούσαμε και έγιναν και πάρα πολλά το Σαββατοκύριακο. Όποιο θέλει να στείλει SMS γραφει Real και εννοεί το μηνυμάτωπο στο 54% Όποιο θέλει να στείλει mail γράφει ό,τι θέλει βέβαια στη διεύθυνση και το στέλνει στη διεύθυνση του papakryalfm.gr Το τηλέφωνο το είπαμε, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ε, με τις δηλώσεις, τα λόγια του Πρωθυπουργού μας ε, πάμε στις πρώτες διευθμίσεις Γι' αυτό και πολλές φορές έχω τονίσει ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μια συμφωνία χρειαζόμαστε μια λύση μια λύση που θα τελειώνει οριστικά τον ελληνικό λαό Πόσο καιρό φωνάζω να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα ναι. Πόσο καιρό φωνάζω Η πρόταση αυτή είναι στην πραγματικότητα το άλλο όνομα της λιτότητα. Oh, ]huh. Πότε θα βγει χώρα από το μνημόνιο κύριε Πρωθυπουργέ ΟΕΟ oh, Πότε ΟΕΟ Να καταλύσουμε σαν Έλληνες και να αποφασίσουμε ότι θα θα πραγματευτεί το έθνος Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα, μάλιστα, σε τρίτο μνημόνιο. Ξέρετε και κάτι είμαι ήδη σε επαφή και με ξένου συγενεί και με ευρωπαίους Αξωματούχο για να μειωθεί ο πόνος που φέρνια στη συμφωνία. Αν νιώθετε ε, μια μείωση του πόνου είναι επειδή ο σαμαρά είναι σε επαφή με όλου αυτού. Ο σαμαράτ δεν μπορεί να είναι σε επαφή με το γραφείο του διπλανό και στη Βουλή και στη Συγκρού. Θα έρθει σε επαφή με όλη την Ευρώπη για να μειωθεί και ο πόνος. Προφανώς επειδή γνωρίζει από ο πόνο όλα αυτά τα χρόνια, τόσο καλά τον διέδωσε. Ε, με θεσμούς, με νόμους με διατάξεις, με την υπογραφή του οπότε τώρα κάνει ό,τι μπορεί σύμφωνα πάντα με αυτά που λέει ο ίδιος ο Κοσμάς από τη Φλόρινα καλησπέρα, έχω την τιμή να βλέπω δύο ελικόπτερα πολεμικά με καμένο και αγιές απέναντι μου, αρχηγογές το γραφείο μου είναι απέναντι από το ελικοδρόμιο και τρέχουν οι παρατρεχάμενοι πανικόβλητοι που ήρθε ο υπουργό. ποτέ δεν θα αλλάξουμε Δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε Φαντάζομαι την εικόνα που βλέπεις Τη φανταζόμαστε όλοι Έχει πάρει Σβάρνα ο Καμένος Ήταν και στο Κούγι νωρίτερα Κάνε κάτι για αναπαραστάσεις Γενικώ εκεί τα σύνορα Προχθέ τη Βουλή Το ρώτησαν από το Κουκοέ Τι θα γίνει με την Κάρπαθο Αν θα έχουμε και άλλη βάση Στο Αιγαίο Στρατιωτική, Αμερικάνικη, Αεροναυτική Δεν ξέρω εγώ τι Και έδωσε μια ε, πολύ πολύ σαφή απάντηση. Δεν υπάρχει θέμα δημιουργίας καινούριας βάσεως πουθενά. Προτείναμε τη μεταφορά αεροπορικών δραστηριοτήτων από το αεροδρόμιο της Σούδας στην Κάρπαθο. Θα φύγει από τη Σούδα η αεροπορική δραστηριότητα και θα πάει στην Κάρπαθο. Λέει ο κύριος Καμένος. Στην αρχή λέει δεν υπάρχει θέμα να γίνει οπουδήποτε και μετά λέει μεταφέρεται στην Κάρπαθο όπως ήταν και η ερώτηση και όπως όλοι ξέρουν και μετά δημοσιεύοντα το τελευταίο καιρό της αεροπορικής δραστηριότητας από πάνω θα πετάνε δεν θα πατήσουν ποτέ κάτω τα αεροπλάνα δηλαδή στο έδαφο, στο ελληνικό αυτά που θα φύγουν από τη Σούδα θα πηγαίνουν πάνω από την Κάρπαθο θα κάνουν τη δραστηριότητα, την αεροπορική μετά θα γυρίζουν πού Και στη συνέχεια βέβαια είπε ότι όλο αυτό το κάνει γιατί το βελινε στις καρπάθου πιάνει μέσα το Καστελόριζο. Εδώ σε κατευθείαν το Καστελόριζο να γίνει βάση εφόσον έτσι θωρακίζουμε τα νησιά μας δίνοντας κομμάτια στους Αμερικανούς. Γιατί δεν δίνουμε όλα τα νησιά ή τα ακραία νησιά προς την Τουρκία στους Αμερικανούς ώστε να τα έχουμε μια και καλά θωρακισμένα από τους Τούρκους. Βεβαίω δεν θα τα έχουμε από του Αμερικανού. Λεπτομέρειε όλα αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα έχει προκύψει στη Βουλή, έξω από τη Βουλή. Πρωταγωνίστρια πάλι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι, μην φοβάστε, δεν έγινε κανένα σοου. Είναι μια απόφαση που απαγορεύει στου αστυνομικού να πηγαίνουν να κάνουν τη φυσική του ανάγκη μέσα στα κτίρια τη Βουλή. Στο ρεπορτάζ του Αντένα που έκανε ο Γιώργο Καραϊβά, μίλησε ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Αστυνομικών Αθήνα. Πληροφορθήκαμε χθε από του αδέλφου μα, που υπηρεσία. Απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, τους απαγορεύτηκε η είσοδος στη Βουλή για να εξυπηρετήσουν τη φυσική τους ανάγκη. Και η πρόεδρος της Βουλής ήταν στο χώρο και ενοχλήθηκε από την παρουσία των αστυνομικών. Το ερώτημα το οποίο είναι έβλογο είναι πού ακριβώς θα εξυπηρετήσουν τη φυσική τους ανάγκη οι αστυνομικοί, αν όχι στα δημόσια κτίρια με τον οποίο τον ασφάλεια είναι επιφορτισμένη. Έχει γίνει θέμα όλο αυτό βεβαίως που θα πηγαίνουν οι αστυνομικοί στην κρίσιμη στιγμή, δεν τους αφήνει μέσα, δεν τους θέλει δέντρα πολλά, έχει βεβαίως εκεί γύρω η περιοχή, αλλά προφανώς δεν έχει προταθεί ακόμη ω μια τέτοια λύση. Είναι από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και αυτό την εβδομάδα την κρίσιμη, άλλη μια κρίσιμη εβδομάδα που ξεκίνησε μόλις τώρα με το λαό στα πιο κρίσιμα του. Ναι. Νόμιζα ότι είμαι η Λουκά και το σήκωσε. Ναι, κατά λάθο. Συγνώμη, σε κλείνω, έλα, για. Ε, να σου πω. Α, τι. Το 103% ΦΠΑ αφορά και τα ταξί, αυτό εννοεί υπηρεσία θα πάνε στο 23. Μα τι θε τα ταξί να πάνε έστω να παίξω πάλι. Α. Δεν δε φτάνει που σα χαρίσαμε τη λεωφορείο Λωρίδα. Θέλετε να μην έχετε για ΦΠΑ. Ολισθένιο Αλέξη, και δεν θέλω να του πω τι είχα πάρει, α ρωτήσει του προηγούμενου την πειρατεία. Ε, όχι ολισθένιο Αλέξη, μήπω βιάζεστε. Βιάζετε, λε. Εσεί, εσεί βιάζετε, να κρίνετε. Είναι σχέδιο, έτσι, έτσι. έλα, τώρα μεταξύ μα. Είναι σχέδιο. Έλα εντάξει Δεν είναι τυχαία τώρα όλα αυτά Είναι μελετημένο Τους πάμε δηλαδή για τρελό κάζο yeah. Θα νομίζουν ότι θα πληρώσουμε Θα πληρώσουμε Θα ρίξουμε πιστολιά μεγάλη στο τέλος Μάθε να τρέχεις Έλα γεια Πώς είσαι πιστολιά μου Πού είσαι μάντσα; Μουσακά. Μουσακά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 Δεν πήρα να σου πω κάτι σημαντικό ή βαρύ γλυπο. Αλλά Θέλω απλά να σε ευχαριστήσω για την ψυχοθεραπεία που προσφέρεις σε μένα προσωπικά Γιατί ακόμα και όταν είμαι γάμπη ψέτα όπως σήμερα Περιμένω πώς και πώς τα δικά σου λεπτά Σε ευχαριστώ Και τσάμπα ευχαριστώ. όλα αυτά ε Αν πήρεις πουθενά έξω σε κανασκιτζή Θα σου έπαιρνε 50 με 100 ευρώ τη συνεδρία Ψηφίζω Κουκούέ εσωτερικού συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ από τότε που άρχισα να ψηφίζω με εξαίρεση κανένα δύο φορές που είχα ψηφίσει στην αρχή το Κουκουέ Πώς να σε ευχαριστήσουμε, πώς να σε ευχαριστήσουμε για αυτά που έχει προσφέρει τον τόπο. Έχω να πω σε αυτούς λοιπόν τους κυρίους αριστερούς Που αν κάνουν εκλογέ, δεν πρόκειται να του ξαναψηφίσω, mm. εννοείται. Σε ποιου αριστερού, παιδί μου, αναφέρεστε. Σε αυτού που υποτίθεται είναι αριστεροί και κυβερνάνε τώρα. Ah. Ότι έχουν κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Κιόλα. Γι' mm. αυτό ο κόσμο έτοιμο ήταν να κουραστεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Στου προηγούμενου δίνατε τράτο όμω, δεν μ' αρέσει αυτό. Περιμένατε. Τι? Τετραετία, oh. δεκαετία, εικοσαετία, σαράντα χρόνια περιμένετε. Περι... Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ τέσσερι μήνε δεν μπορεί περιμένετε. Ο κόσμο δεν έγινε ξαφνικά αριστερό στην Ελλάδα και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ.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 Για τελευταία φορά αυτό έχω να το πω. Μην ανησυχεί. εσύ να με του ψηφίσει, τώρα το έχουν ανοίξει το θέμα. Θα του ψηφίσουν οι δεξιό είναι φουλε ελεύθεροι, πασόκοι, θα βρουν. Ναι, ναι καλά, μα αυτό το πλευρά κοιμούνται. Όχι, σε ένα, περιμένουμε το 4% να συνεχίσει να ψηφίσει και έτσι Ξαναλέω ότι ο κόσμο του ψήφισε για να φύγει ο Σαμάρα και ο βενιζέλο. Δεν του ψήφισε γιατί είχαν πρόγραμμα. Οι άνθρωποι όπω αποδείχτηκε και όχι πρόγραμμα δεν είχαν, δεν ξέρανε που πάντα 4. Άδει, να δω ποιο θα ψήφισε αυτοί. Ε ο στάβο ο Θοδωράκης, είναι μια πολύ καλή λύση, να ξέρω.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 Πάνω από τα δέντρα και να μην μπορεί να περάσει άνθρωπος, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Σιγά και εσύ τι ήθελες? Πριν 15 μέρες πήρε φωτιά η τραπετσόνα, τα ξερόχαρτα. Ότι θα προσέξουμε και τη δραπετσόνα και το κερατζίνη δεν μας παρατάς. Δεν είχαμε βόρεια προάστια να προσέξουμε, θα έχουμε και εσάς το μυαλό μας.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 Για σε και για βουλευτέ, ο σε αυτό το σημείο να ομολογήσω ενόπλων σας ότι η πρόταση αυτή είναι στην πραγματικότητα το άλλο όνομα της λιτότητα. Θέλουμε να ρίξουμε τα βάρη στους στοχούς, στους μεροκαματιάριδες, στους ανθρώπους που υπομένουν και παίρνουν όλα τα βάρη στις πλάτες τους. Μπράβο! Ποιος θα πληρώσει. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Τα βάρη κάπου πρέπει να πέσουν. Εκεί που πρέπει δεν πέφτουνε ποτέ. Στις 47 σελίδες που δεν τις έχει δει κανείς και έγινε και ολόκληρη συζήτηση στη Βουλή προχτές για τις 47 σελίδες της κυβέρνησης χωρίς κανένα ακόμα να ξέρει τίποτα. Σε τις 47 φαντάζομαι απολύτ Αλλά από την 35η και μετά θα λέει κάτι για το φόρο των εφοπλιστών. Θα λέει κάτι για το φόρο στους βιομηχανού. Από τις 40 έω τι 47 τουλάχιστον. Γιατί στι πρώτε λέει για του εργαζόμενου και το ΦΠΑ που αγγίζει το σύνολο του πληθυσμού. Φαντάζομαι στι τελευταίε κάτι θα αναφέρει. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε αυτέ τι 47 και πώ θα καταλήξουν μετά και από τη διαπραγμάτευση. ώστε να δούμε τι ακριβώ πρόκειται να πληρώσουν οι εφοπλιστέ. Τώρα πρώτη φορά με αριστερή. Κυβέρνηση. Τώρα είναι η ώρα τη φιλοσοφία. Τα αφήνουμε τα πολιτικά στην άκρη, καθότι στη λογική πολλών, φιλοσοφία και πολιτική δεν έχουν καμία απολύτω σχέση. Ο τέλειο ράμφο, ξαναχτύπησε, βγήκε στο πρωινό Σαββατοκυριακό που αλλού βγαίνει. Το Σάββατο εκεί τον ακούνε, έκθαν βιοί άλλοι ε, και τον ρωτήσανε για πρωτότυπα θέματα. Και κυρίω πήραμε, θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί, πρωτότυπε απαντήσει, όπω ότι το δάνειο που παίρνει κάποιο έχει τίμημα. Λέει ο πολίτη ο κόσμο ότι ορίστε, φτάσαμε σε ένα σημείο. Κάναμε πέντε χρόνια θυσίε, γονάτισε μια ολόκληρη χώρα και ακόμα ζητάνε οι συντάξει και οι μισθοί να πάνε σε 300 ευρώ. Θα μου πείτε, είναι ένα απλό, άλλο θέμα αυτό. Όμω έτσι τα υπολογίζει ο κάθε άνθρωπο. Ξεχνάει λοιπόν ο Πολύς ο κόσμο ότι όταν κάνει συμβόλαιο με το δανειστή σου πρέπει να προσέξει γιατί δανείζεσαι. Ο κόσμο αυτό που ήθελε διορισμού και άλλα διάφορα τέτοια πράγματα έπρεπε να ξέρει το τίμημα του δανείου ποιο είναι οι Γερμανοί για να γίνουν αυτοί που είναι είχαν 15 χρόνια δεν του μισθού συντάξεις τίποτα η Γερμανία σημερινή λοιπόν, πρέπει να ξέρει κανεί τα όρια του όταν έφερναν το 2000 την πρόταση εκεί για το ασφαλιστικό ξεσκώθηκε σύμβασα η Ελλάδα θα είχαμε κερδίσει μέχρι σήμερα 150 δις με εκείνη την πρώτη εκμηριωμένα στοιχεία όχι αστεία και βεβαίω. Ε, λόγια πάρα πολύ σοφά Ας το πούμε έτσι Φιλοσοφία, σύμφωνα με, τον, με, με αυτά που ακούμε Από το Στέλιο ράμφο. Είναι η περιγραφή με άλλες λέξεις Ακριβώς των ίδιων που λέει Το ποτάμι, η νέα δημοκρατία Ο κάθε ένα βουλευτή των προηγούμενων πλειοψηφιών, δεν ξέρω, ίσως και των τωρινών, ο κάθε άνθρωπο στο δρόμο. Ακούσαμε εδώ την πολύ φιλοσοφημένη άποψη ότι όποιο παίρνει δάνειο έχει τίμημα. Αυτό ναι, είναι σωστό. Γιατί δόθηκε το δάνειο, από ποιου δόθηκε, αν έπρεπε να δοθεί και αν είχαν δημιουργηθεί χρέη από αυτού που υποτίθεται κατηγορήθηκαν ότι τα δημιούργησαν. Όλα αυτά δεν απασχολούν βεβαίω καθόλου τη φιλοσοφική προσέγγιση του πολύ Στέλιου. Ράμφου Λέει εδώ η ακροάτριά μας η νατάσα κάθε μέρα που απολαμβάνω την παρέα σας Από Κερκίνη προς Σέρες Ένα παράπονο μόνο μην ασχολείστε Με τα θεία βρε παιδιά ευχαριστώ Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχοληθούμε με τα θεία Πόσο μάλλον Που εκπρόσωπος του θείου Σε αυτό τον τόπο δήλωσε χτες Ότι αποχωρεί Αποχωρώ από τη θέση του Προέδρου του Πασόκ Μία γλώσσα υπάρχει Η γλώσσα της α Πάνω κάτω Έγινε η ζωή μου Φιάσκω Δοξάστε μας Κάνω πάσο Ρε θα μου γυρεύει Μαζεμένα Θα κρασάω Δεν με ενδιαφέρουν οι ρόλοι Δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα Ψεύτη χοντρέ Πράσινο λεκέ Το, <Το>, Το Πασόκι είναι πάντα ανοιχτό. Είναι ευρύχωρο. Είναι έτοιμο να συνεργαστεί με του πάντε. <Το> Δεν είναι οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ ομοχλός, για να εισπράττει τέλειοι φόρου και ιδίω φόρου. Ψεφτιχόντρε χάρατσο Φάγαμε πραγματικά τον γάιδαρο και μας έμεινε η ουρά του Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα Ο κύριος Σαμαρά είναι αδικημένος της ζωής Πρέπει να βγούμε αυτή τη στιγμή από τη Στρούγκα Να σταψάνο και άλλο Λοιπόν, έχει όνομα αυτό. Λέγεται πασόκου. Τη κάθε σκέψη μου ρομίσει σε ετροπή, σαν κάποιο και μυρίζει. Ένε πάρα πολύ σε πολύ. Είσαι εξουσίας παράγια του πίτου μαύρου αδερφέ Σε πήρα με χαμπάρ Σκατά! Κοντρέ μου πολύ ρε Της διαπλοκίσια η εξυπνάδα Είναι άθλος αξιών Και όχι τεχνάσμα Των κομπογιάννητων Κουτσουλίτσες Τζαλαπαλαμέ Τζαλατζαλαπαλαμέ Έχουμε πει ψέματα, έχουμε έχουμε λαϊκίσει Εμεί τώρα, οι άνθρωποι τη Δημοκρατική παράταξης, οι συνηθισμένη επί 40 χρόνια στην αγάπη και τη θερμή στήριξη του λαού. Κάρτε! σας αγαπώ για όλη αυτή την προσπάθεια και σα νιώθω. Ο Κώστα Γανώτη είναι στην Ερμηνεία και του στίχου. Τα εμβόλια μέσα είναι δικά μα. Δείτε το και ω ένα αντίο. Στον μεγάλο ηγέτη που φεύγει από τη συγκεκριμένη θέση, φαντάζομαι δεν θα φύγει από την πολιτική ζωή. Άλλο ένα εθνικό κεφάλαιο, πολύ μικρή χώρα, πάρα πολλά τα εθνικά τη κεφάλαια που παραμένουν, αποστρατεύονται μετά από μια επιτυχή πορεία προσφορά στον ελληνικό λαό και μόνο με θυσίε, με βάρη που έχουν σηκώσει στην πλάτη του. Ο Σιμίτη, ένα από αυτά τα εθνικά κεφάλαια, ο Γιώργο Παπανδρέου, δεν το συζητάμε. Ο Κώστα Καραμαλή, ο Κώστα Πρέκα, ο Ευάγγελο Βενιζέλο τώρα και αύριο μεθαύριο Ωραία, αυτός ο λαός, να Σα Αυτά τα εθνικά κεφάλαια, δεν βάλαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι ούτε εθνικό ούτε κεφάλαιο, ανήκει κάπου αλλού, απλά είναι σταλμένος σε αυτόν τον λαό. Να σου πει ότι είσαι δημοσιογράφο. Ε, όχι, δα. Ε, εντάξει, σχήμα λόγου μου, ρε, δεν γάμισε. Κάνει... Σχήμα λόγου και αυτό, γάμισε και με το σχήμα λόγου το πράγμα. Κάπου είναι μόδα μου, ωραία. Εντάξει, ωραία, έτσι πετε. Ολοκληρή πρόεδρο το λέει, να μην το πούμε και εμεί. Σωστό. Τώρα που θα γίνουν εκλογέ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τι τέτοιο θα κατέβει, με τι στρατηγική. Πάμε για δυναμία να αλλάξουμε την Ευρώπη που δεν μπορούσαμε πριν με τον καμένο. Ναι, που τώρα μπορούμε με το Σταύρο Θεωδωράκη. Ναι, γιατί ο σταύρο ξέρει πως να τα αλλάζει όλα χωρίς να τα γκρεμίζει. Ε, Τώρα ε, αυτοί ε, με τον καμένο εκεί τα κούγκια και αυτά θα τα γκρεμίσουν. Που τ*** θα τα κάνουν. Άρα τι θα λένε, πάμε για ρίξη, πάμε για να αλλάξουμε την Ευρώπη, η ελπίδα ήρθε. Λε να πει πάλι η ελπίδα ήρθε, θα ε, έχει ενδιαφέρον ε, ε, αν ξαναπέξει αυτό το σύνθημα. Έμα, Το φούρναν τον τον έβγαλε, ασύσταση ήταν δεξιό. Δεν τον έκλεισε το φούρνο 50 μήνε και τον κλείνει τώρα για να φανεί ότι κλείνουν επιχειρήσει την τη πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά Φίουρα. αριστερά έχουμε τώρα, για να φτάσουμε εδώ. Έχουν προηγηθεί και οι δεξιοί και η πασόκοι Ναι, ναι, ναι, σίγουρα αυτό είναι που σου λέω. Μήπω θα βγάλει Ναι, ο φούρναν δεν Άρα. έπεσε έξω του τελευταίου 5 μήνε. Μήπω εσύ Άρα. ο δεξιούλη, φίλε. Που είσαι, γιατί αν θυμηθώ τι μου έλεγε παλιότερα που ψήφισε καρατζαφέρη, πόσο μακριά να είσαι από εκεί τώρα. Εγώ δεν σου γ Επειδή σε παρακολουθούν αυτή οι συμπαθεί ομάδα των ταξιτζίδων, θέλω να του εφιστήσω την προσοχή να απομονώσουν τα φασιστοειδή. Γιατί μέσα στη βδομάδα αυτή που μα πέρασε, ένα τετραπηγικό πήγε σαν ταξί στη Νέα Ζμύρνη Και ο ταξιτζή τον κατέβασε με το ζόρι. Και επειδή στην αρχή δεν κατέβαινε, του λέει: Αν δεν τώρα αμέσω, επειδή δεν θέλω αναπήρου στο αυτοκίνητο μου, σε δύο λεπτά θα είναι δέκα άτομα εδώ πέρα. Και κατέβηγε ο, ο κακομοί, αλλά θέλω να του πω να απομονώσουν τα φασιστοειδή. Μ' αρέσει που Είσαι τα φασιστοειδή έχουν πρόβλημα που έχουν σωματικές αναπηρίες. Ότι οι ίδιοι έχουν εγκεφαλική αναπηρία αυτό δεν το θεωρούν πρόβλημα. Okay. Τους εγκεφαλικά ανάπηρους αποδέχονται. Okay. Και βέβαια λογικό, γιατί θα σου πει δεν θα αποδεχτώ τον εαυτό μου. Έχει λογική. Ναι, ο κύριος Ατασφέλης. Ο ίδιος. Με θα να σα δώσω το φίλο μου για τα βιολιά, τα δύο που Τα βιολιά, ναι. Ναι.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 Από πού είναι αυτά, από τι προέλευση ο Σέντρη, Από την Ουαγκατούγκου. Μάλιστα, το πάνω, το πάνω είναι ελατός. Ναι, ναι, μ' αρέσει, πώ μ' αρέσει. <laughs> Πουλάω και το δοξάρι ε, ε, με τρίχα ελαφιού. Ε, το ένα και μπορεί... το άλλο με τρίχα αγριοπίθηκου. Πότε μπορούμε να βρεθούμε. Εσεί το παίζετε το βιολί, σα. Παίζω, παίζω πολλά βιολιά εγώ. Απέζετε πολλά βιολιά. Έχω το... και μια βιόλα ε. την πεθερά μου. Ζαλάδα, ζαλάδα, τέλο πάντων. Κανά κοντραπάσο έχω. Δεν έχω κοντραπάσο. Ωραία. Δεν έχω. <laughs> γενικώ, <laughs> δεν είμαι τη κόντρα γενικώ. <laughs> Οτιδήποτε <laughs> σε κόντρα προσηχαίνομαι. Ναι, τι χρονολογία έχουν. Ε. Πότε γεννηθήκανε, α πούμε. Ναι. Το ένα είναι του 1947.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 Δύο απαντήσεις θα ακούσουμε τώρα σε δύο ερωτήσεις που θα τους κάνουμε εμείς. Η πρώτη, ποιος ξέρει καλύτερα από όλου τους Έλληνες πολιτικούς από διαπραγματεύσεις. Φαντασιώναστε τη σκληρή διαπραγμάτευση, ε. Ελάτε να σας πούμε εμείς. Ελάτε να σας πω προσωπικά εγώ τι σημαίνει η σκληρή διαπραγμάτευση. Να σε βάζουν σε ένα τραπέζι συζήτησης για το αν η χώρα θα βγει αύριο από το ευρώ. Για το αν θα υπάρχει συμμετοχή στο κούρεμα του χρέους εθελοντική υποτίθεται όλου του ιδιωτικού τομέα παγκοσμίως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%. Για το αν θα εφαρμοστεί ή δεν θα εφαρμοστεί το σχέδιο εκτάκτων συνθηκτών. Ελάτε να σας πω προσωπικά εγώ τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Η πρώτη απάντηση είναι αυτή ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από όλου θέλει να τα πει κιόλα για τις σκληρέ διαπραγματεύσεις Δεύτερη ερώτηση Ποιος μέσα στο Βερολίνο έχει θέσει θέμα κατοχικών αποσμιώσεων Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε διακόψει τις επαφές μας με την κυρία Μέρκελ γιατί αισθανόμαστε προδομένοι από τις πολλές αγκαλιές που έχει κάνει με τον κύριο Τσίπρα Α, ah, δεν λέει και το υπόλοιπο. Έλεγε στη συνέχεια ότι αυτό πρώτο είχε πάει για γερμανικέ αποζημιώσει και τα είχε πει στο Βερολίνο. και, και, και. Κάπω έτσι, με αυτέ τι δύο απαντήσει, που δεν τι είχατε ω ερωτήσει, αλλά τώρα τι έχετε ω γνώσει, φτάσαμε στο τέλο. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στι 10.30 και παρά 25 στον Α. Ε, τώρα έχουμε το τρίτο μέρο του πλαού. Μα πάει στο μαγκαζίνο, το οποίο θα το παρουσιάσουν με όλα τα κρίσιμα γεγονότα ο Γιάννη Παπαδόπουλο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σα. Τελικά όλοι οι άντρε στην Ελλάδα είναι πουκ****, Γιατί? Όλοι οι άντρε να γουστάζουνε. Ζήλια, ζήλια, ζήλια. Ε? Εντάξει, δεν έχουμε όλοι το κορμίσιο, δεν τι να κάνουμε. Ε, δεν είναι τα κορμί, φίλε. Δεν είναι για το πνεύμα και το μυαλό μου με να ξέρει. Να σου πω, εγώ από το ξύρισμα που κάνει το κόντρα σε ξεπερνούσα για δεξιό. Το κόντρα τι εννοεί, Ο... Έχετε τα μπουτια μου. Βρέ, στο, στο, στο μούτρο, στα γεννάκια σου. Περίμα, δεν το κάνει κόντρα, το μουστάκι δεν κολλάει πάνω. <laughs> Πώ θα κολλάσει αν το κάνει κόντρα. <laughs> το κολλά πάνω σε στρίχε μετά, τραβά και κλέ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον σχετικά με την κομπή Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. είστε ο Όχι, είμαι ο άλλος. Α, μάλιστα. Yeah. Και? και? δεν πήρα εγώ τηλέφωνο. Ωμμ. Mm -hmm. Αχα. Και εσείς ποιος είστε? Ο άλλος. Μάλιστα, καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αυτό ήτανε, αναγνωριστική. Μπάτσος, τι, να δώσω και ταυτότητα. <laughs> σουλάρα κατάλαβα <τι> Ε <laughs> Τους του βουλευτέ του Πασόκ να γίνονται κότε όπω είχαν γίνει του Πασόκ για την έθνο. Νέα... ενώ ήταν αντριωμένοι, α πούμε, και εδώ ξαφνικά. Λέω σαν κότε ξαφνικά. Ωραία, πά καλά κι εσύ. Θα γίνουν κότε, θα, θα ψηφίζουν για αυτοί, του Σερβίρου, θα είναι. Οι βουλευτέ του Πασόκ ενώ τι ψηφίζανε. Όχι του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ, πώ το μπέ, το ΣΥΡΙΖΑ εννοούσε.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 Ξέρει τι άνοιξε στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή στον Εράκλειο και που έκλεισαν. Τι άνοιξε. Πρωτιστήριο θεωρητικών μαθημάτων. Ιστορία, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία. Κοίτα, να δει, είδε. Yeah. Από τα το αποκαίδια του φασισμού μπορεί να γεννηθεί κάτι okay. Ιδιωτική παιδεία, βέβαια. Αλλά τέλο πάντων θα μάθουν και δύο άνθρωποι πέντε γράμματα. Εγαμποστολάκι, κοίταξε να δει. Ήρθε από 13 χρόνια που ακούω ελληνοφρένεια. Πρώτη φορά με σ' αναχωρήσατε, παιδιά. Σχεδόν με απογοητέσατε. Κοίτα να δει. Πολύ ειναι. καλά το έχουμε πάει. Δηλαδή, τα 13 χρόνια Μια και να σε απογοητέσουμε. Μια φορά, μία μία φορά μία. είναι γαμπτό. Γραμπτό. Πρώτα ο Ευθυμάκο και μετά εσύ, ρε φίλε, που τον ακολούθησε στη μαγειά που είπε. Και μου θύμισε από όσο είναι τη ξαδέρφη τη ξαδέρφη τη κόμενα του Πρέκα. Στο Επαναστάτη Ποκολάρο. Με σχωρείτε που θα σα βρίσκω. Αλλά. Όχι, ελεύθερο. Εάν, εάν ψηφίζετε ΚΚΕ, νομίζει ότι το 5,5% θα γίνει αναλύοντα το λαό των βλάκατων αμόρφωτο τη, ρίση, τη φράση στην ουσία. Του Λένιν αν με τις εκλογές γινόταν να αλλάξει κάτι θα τις κρίνει παράνομες. Ρε, θυμάκο, που δεν σου έχω μιλήσει ποτέ Εσύ όταν πηγαίνει μέσα στο παραβάν παίρνει αυτό το άρθρο το χαρτί το μακρινάρι. Γράψει ένα γα... Λένω, τίποτα και το ψηφίσεις λευκό, ψηφίσεις άκυρο. Αν όμως -κά εψιλον. Να το λες, να μην τρέπεσαι. Δεν είναι ντροπή. Έλα μου μ... στον τόπο, θα ακούσουμε ότι του, ο δεν Ό,τι και να ψηφίσεις αυτό του λέει. Και μετά λέει, πάρ το αλλιώς, πάρ το αλλιώς, τι θέλει να κάνεις από τη ζωή σου, ρε φίλε, κάτι, τέτοιες, κα, κάτι τέτοιες μεγάλες αλήθειες. λέγει και η παπαρίγα, που την πάω την παπαρίγα με χίλια και κάποτε που είχε πάει σε ένα εργοστάσιο που ήταν εκεί ο φίλος Μονίκο, μου λέει, ο φίλε, με την παπαρίγα και μου λέει, νόμιζα ότι μίλαγα με μια μου, ρε. Τελείως, κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα άγχος. Όταν είπε, δεν θέλω να για και για τους Το 90% των ανθρώπων, και έχω πάρει στο ταξί δεν έχουν ψηφίσει επειδή ακουθάνε την παπαρίδα να λέει αυτό το πράγμα σε ένα, ένα παιδάκι απόστολε που μαθαίνει ένα και ένα πόσο κάνει δεν το πηγαίνει αμέσω στα γαμμένα τα κβάρδα και στην τηρογονομετρία ο λαός είναι η πρόταση δεν θέλει ανάλυση τη ιστορία δεν είναι οποία να και να ξέρει το δεύτερο καπα το έχει κάνει σοβαρά λάθη αλλά δεν λέει το Καπα Αν έρθει και όταν έρθει, θα το γαλάσω 10 φορέ χειρότερα. Από όσο πρέπει να γαλάσω του άλλου για όλα αυτά που έχουν κάνει. Λοιπόν, δεν είναι τρόπο να λε ότι ψήφιζε ο Καπακάπα, να το λέτε να τον πρωτοφορτά, να έρθετε να τον ακούσει ο κόσμο. Γιατί εγώ δεν ντρέπομαι, Απόστολε. Καμία φορά όταν ψήφιζε ο Καπακάπα.